Εννοείται ο ύμνο είναι και γιατί έχουμε τον ύμνο, διότι σαν σήμερα πριν 145 χρόνια, ποιο γεννήθηκε, ο Λένιν Βλαντιμίρ Ιλίτ Ουλιανόφ. Έτσι τον λέγανε Λένιν στην πορεία. Όλοι όσοι προσφέρουν κάτι σε αυτόν τον πλανήτη έχουν ένα καλλιτεχνικό ψευδόνιμο. Έτσι λοιπόν, και ο Λένιν λεγόταν Λένιν. 22 Απριλίου του 1870 συνέβη. Αυτό πέθανε 21 Ιανουαρίου του 1920 και είπαμε έτσι λίγο να το θυμηθούμε να το τιμήσουμε ε, όπως ξέρετε και αν δεν ξέρετε με το που έγινε η Οκτωβριανή Επανάσταση μια από τις πρώτες υπογραφές που έπεσαν τότε από το Λένιν ήταν το διάταγμα κύρωσης όλων των εσωτερικών και εξωτερικών δανείων, δανείων που μαστίζανε Είχανε βάλει μια τεράστια θηλιά στο ρωσικό λαό. Τότε όλα αυτά, στις 9 Γενάρη του 1918, τα διέγραψαν όλα και τα μέσα και τα έξω, χωρίς διαπραγματεύσεις, χωρίς βαρουφάκηδες, χωρίς τίποτα. Τι συγκρίνει κανείς, θα πείτε τώρα, έχετε δίκιο. Τι συγκρίνει κανείς, τα τότε με τα τώρα. Η φωνή του Λένιν ίδια. <Ρεβδοσί> σύντροφοι στρατιώτες του κόκκινου στρατού Οι καπιταλιστές της Αγγλίας της Αμερικής και της Γαλλίας βοηθάνε με χρήματα και πυρομαχικά τους ρόσους τσιφλικάδες που προχωρούν από τη Σιβηρία τον Ντόν και τον Βόρειο Κάφκασο ενάντια στη Σοβιετική εξουσία Αλλά η νίκη θα είναι δική μας <ΡΟΣ> Με αυτό μου έρχεται να σα πω το εξή. Τη Δευτέρα στον Ενικό θα είναι ο Αλέξη Τσίπρα. Έτσι μου βγαίνει αυτομάτω και ο συνειρμό. Θα είναι ο Αλέξη Τσίπρα. Θα πάει στον Ενικό, στον Χατζη Νικολό, θα πάει στο στούντιο. Δεν θα πάει ο Χατζη Νικολάου του Μαξίμου. Είναι πρωτότυπα αυτά. Τι πρωτότυπα. Θυμίζουν άλλε καταστάσει, προεκλογικέ, μην το λέμε δυνατά. Αλλά όμω είναι ωραία. Θα είναι μια συνέντευξη που περιμένουμε να ακούσουμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τι ακριβώ λέει με όλα αυτά τα πάρα πολλά. Πού γίνονται αν ερωτηθεί και για το Λένιν Προφανώς θα έχει να απαντήσει και για το Λένιν Όπως έκανε ο Φίλης Ο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπος του κόμματος Όταν είχε πρόσφατα ερωτηθεί για το Λένιν Κλείστε, <κλείστε, κλείστε λοιπόν τη συμφωνία, ναι. φέρτε τι για επικύρωση θα είναι στο, στο κοινοβούλιο. Α, α, θα είναι. Ε, α, ε, α, επο... είναι καλό ότι είναι καταρχάς καλό. Προοθητικός συμβιβασμός συμβιβασμό. είναι. Είναι καταρχάς Δεν καλό. Λόγια, είναι καταρχάς καλό. Ε, προοθητικό ναι. προοθητικό ναι. για τα λαϊκά συμφέροντα συμβιβασμός λοιπόν, για τη χώρα. Είναι καταρχάς καλό ότι αρχίσουμε να μιλάμε για συμβιβασμό. Μα ποιο αυτό. Δεν μπορούσετε για συμβιβασμό. Ο μετ του συμβιβασμού ήταν ο Λένιν. Ο, ο Μέτρη του συμβασμού ήταν ο Λένιν. <συμφελίδι> Με τον Μπρέτλι Τόφσκα. Έχουμε παράδοση. Ω αριστερά έχουμε παράδοση. Όσοι αριστερά έχουμε παράδοση. Ω αριστερά έχουμε παράδοση. τι πάθαμε. Πρώτα απ' όλα γιατί πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Αυτός είναι ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα το πρωί να μας εξηγήσει γιατί φέρανε πράξη νομοθετικού περιεχομένου ενώ δεν τους αρέσουν οι πράξεις. Τις μισούσανε, τις, τις κατήγγελαν τα προηγούμενα δυόμιση χρόνια, τις 20 τόσε που είχε φέρει ο Σαμαράς. Δύο μόλις έχει φέρει η κυβέρνηση της αριστεράς, πρώτη φορά τέτοιου τύπου κατάσταση νομοθετικά και θα ακούσουμε την ακριβή δικαιολόγηση γιατί έχουμε πράξεις νομοθετικού περιεχομένου πρώτα απ' όλα γιατί πράξη νομοθετικού περιεχομένου ε, πράξη νομοθετικού περιεχομένου λοιπόν ε, επειδή αυτή τη στιγμή αυτή την εβδομάδα στη Βουλή δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο νομοσχέδιο για, υ... για λόγους πρακτικού. Δηλαδή προσέξτε θα σας... πήρξετε, Δεν υπήρχε Εάν ερχόταν με τροπολογία θα δεν θέλετε 2-3 εβδομάδες προφανώς, προφανώς Άρα μέχρι Είναι... το τέλος του μηνό μας δεί λεφτά <σμουσί> Πράξη νομοθετικού περιεχομένου λοιπόν Επειδή δεν υπήρχε κάποιο νομοσχέδιο Αυτή την εβδομάδα στην Βουλή Για να βουλή, έρθει με τη μορφή τροπολογίας Μάλιστα Δεν είχαν τι τροπολογίε, δεν είχαν νομοσχέδια, οπότε φέρνουμε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Για όλα υπάρχει μία εξήγηση. Το τι γίνεται ακριβώ στη χώρα το έχουμε καταλάβει, το καταλαβαίνουμε. Μια διαπραγμάτευση στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα, εδώ στο εξωτερικό, λείπουν κάτι εκατομμύρια. Ψάχνουν να τα βρουν από εδώ και από εκεί και αναγκάζονται να τα παίρνουν από του δημάρχου, από οργανισμού, από κάτι νοσοκομεία. Βλέπω ανακοινώσει μα έρχονται, από ταμεία ασφαλιστικά, έχουν ακόμη τα ασφαλιστικά λεφτά, ναι είναι η απάντηση κάτι ελάχιστα και τα παίρνουν και αυτά σε ένα ενιαίο ταμείο για να τα κάνουμε τι. Είναι μια πάρα πάρα πολύ ωραία ερώτηση για τι, αν πρόκειται αυτά τα λεφτά να πάνε σε λαϊκές ανάγκες βεβαίως να τα πάρουν και να πάρουν και άλλα τόσα και να πάρουν από εκεί που πρέπει και από τους εργολάβου που αρχίσαν να συλλαμβάνουν και, και, και. Αν όμω αυτά τα λεφτά είναι για να εξυπηρετηθεί το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, τότε κάτι δεν γίνεται καλά και αυτό δεν το λέμε εμεί. Το έχει πει ο πρόεδρο, ο Αλέξη Τσίπρας, που του είχε χαρακτηρίσει τοκογλύφου και έλεγε στον κύριο Κούλογλου τότε ότι δεν θα πληρώσουμε του τοκογλύφου, θα προηγηθούν οι ανάγκε, οι λαϊκέ ανάγκε, οι ανάγκε του λαού. Ο Υπουργό Αναπληρωτή Οικονομικών, ο κ. Δημήτρη Μάρδα, χτε στου Δημάρχου ήταν πολύ αναλυτικό. Όταν μπήκα στο Γενικό Λογιστήριο του κράτου. Στις 24 Μαρτίου είχα άνοιγμα 552 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σήμαινε ότι η μισθή του Φεβρουαρίου δεν θα πληρωνόταν. <Το> έχουμε ένα πρόβλημα με τα έσοδα της χώρας, το οποίο μας δημιουργεί κάποιες εξελίξεις που δεν τις προβλέψαμε. <Το> δεν έχουμε μπει σε στάση πληρωμών, Εγώ το λέω μια μετάθεση κάποιων πληρωμών. <mučmak> <tus> Δεν έχουμε μπει σε στάση πληρωμών. Εγώ το λέω μια μετάθεση κάποιων πληρωμών. <mučmak> αγοράσω τη δικιά μου την ταμπλέτα εγώ το λέω μια μετάθεση κάποιων πληρωμών mm, πολύ ευχάριστο αυτό Ωραίε λέξεις ωραίες εικόνες όλα αυτά και τα λένε και αρμόδια κυβερνητικά χίλοι δεν είχαν προβλέψει και κάτι πως το είπε απαντά έτονας ακροατής ανώνυμος βέβαια με μήνυμα και ο Λένις στο Χατζινικολάου θα πήγαινε βλαμμένε σε μένα προφανώ. Και προφανώ ο Λένιν θα πήγαινε αν υπήρχε μέσα τότε, αν υπήρχε ο Χατζη Νικολάου, στην τότε Ρωσία επαναστατική, ή στην εδώ, αν είχαμε κάποιον αντίστοιχο του Λένιν. Αλλά μάλλον δεν έχουμε από ό,τι βλέπω και μπορώ να καταλάβω, χωρί να οδικό την επαναστατική διαδικασία που ξεδιπλώνεται εδώ και δύο μήνε και προχωράει ακάθεκτα, και σε λίγο αρχίζουν και τα νταούλια για να χορέψει η Ευρώπη στο ρυθμό των δικό μα. Όλο αυτό που βλέπετε είναι προαιόρτια μια γιορτή που. Έρχεται η κρίση γεννά ευκαιρίες, το ξέρουμε. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι στην κυβέρνηση, το ξέρουμε. Οι βουλευτές κάνουν διάφορες δουλειές της Νέας Δημοκρατίας για να ζήσουν, το ξέρουμε και αυτό. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι είναι εύκολες οι δουλειές που κάνουν οι βουλευτές. Δικιά σου ταμπλέτα εσύ φίλε που με βλέπεις. Θα έρθει σπίτι σου σε μεταφράσεις Κατανοητές σε όλους μας σήμερα Με σχόλια, με προλόγους, με χάρτες Ολόκληρες βιβλιοθήκες Γνώσεις αιώνων, γνώσεις χιλιετιών Μεγάλες προσωπικότητες Ηγέτες, μάχες, βασιλείς Άνοδοστώσεις, ακμή παρακμή Τα πάντα Παίξτε το σποτάκι να πιω λίγο νερό <Τι> Zabi się, żeby to na a praszcie, to a Σε με τους να πιω λίγο νερό. Το νερό μου Ο Παπαγιανόπουλος στο εκεί ζητούσε νερό, τα névγες τις ομιλίες για να πείσει το τον Ότι πρέπει να ψηφίσουνε μαντά Ή τον Άλλον δεν θυμάμαι τον γκόρτσο. Στην αρχή ήταν γκόρτσος, μετά έγινε μαντάς. Εδώ και ο Άδωνης κουράζεται πάρα πολύ και ζητάει νερό από τους γύρω, να του, Φέρτε του νερό να Ε, να διαβάσουν μου λέει εδώ Παντελής το σημερινό άρθρο του Μπογιόπουλου Αυτό κρατάω το έχω τυπώσει και εγώ που είναι για το Λένιν Είναι καταπληκτικό ακόμη και σήμερα αυτός ο άτιμος ο Λένιν παραμένει πιο επίκαιρος από ποτέ Να δεις και κάτι μηνύματα εδώ χρησαυγητών που μου στέλνουν από την αρχή της εκπομπής Πριν ξεκινήσουμε χωρίς να ξέρουν τι θα πούμε Έχει ενεργοποιηθεί ένα σύστημα γιατί έρχονται έτσι με ίδια παροπαρεμφερεί ονόματα και βρίζουν από πριν, λε και ξέραν ότι σήμερα θα κάναμε κάτι τέτοιο. Ο Λένιν, λοιπόν, μια που το αφαιρεί η κουβέντα, αφού έλυσε τα, και τα δικά του με τα δάνεια και τα χρέη, πήρε και ένα άλλο μέτρο που αφορούσε την Ελλάδα. Χωρί να το ξέραμε, γιατί η Ελλάδα, η χώρα μα, από το 1897 που είχαμε κάνει κάτι ωραίου πολέμου και είχαμε πτωχεύσει με τον Τρικούπι, 1897, είχαμε μπει σε έναν πρωτότυπο Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο. ΔΟΕ. ΔΟΕ. Κάναμε και κάτι Ολυμπιακού και τότε με τη ΔΟΕ. Όλα αυτά λοιπόν. Ε, υπήρχαν χώρε που επόπτευαν την ε, πορεία του χρέου, δανειστέ μα από τότε. Μέσα σε αυτού του δανειστέ ήταν και η Τσαρική Ρωσία. Όμω έγινε η Επανάσταση και από Τσαρική η Ρωσία έγινε επαναστατική, πολισεβήκη, κομμουνιστική, βάλτε ό,τι θέλετε. Έτσι λοιπόν η νεαρή Σοβιετική Δημοκρατία, με απόφαση του δεύτερου συνέδριου των Σοβιέτ, απάλαξε την Ελλάδα από το χρέο που όφιλε στη Ρωσία και ανερχόταν στα 100 εκατομμύρια χρυσά γαλλικά φράγκα. Οι άνθρωποι ήταν κομμουνιστέ, ήταν εδώ ένα να σφαδάζει και να μην μπορεί να ξεπληρώσει χρέη, για το τότε λέμε, δεν λέμε για το τώρα, και μας χάρισαν εκατο, εκατομμύρια χρυσά γαλλικά φράγκα, μια προσφορά μπορεί να την πει στην καπιταλιστική Ελλάδα, μικρή πλην όμως μία από τότε. Ε, επίσης η Σοβιετική Κυβέρνηση, η τότε, παρετήθηκε από τα δικαιώματα της το Άγιο Όρος, ναι, Καθώ και από τι ιδιοκτησίε του τσαρικού κράτου σε διάφορα ευαγγεί ιδρύματα στην Ελλάδα, παράδειγμα το Ρώσικο Νοσοκομείο στον Πειραιά, το σημερινό Τζάνιο. Ο Λένιν μα το έχει δώσει το Τζάνιο, εκεί θα καταλήξουμε. Το έχουμε πάρει από του κομμουνιστές, από το Λένιν. Οπότε όσοι πηγαίνετε και στριμώχνεστε επί ώρε του διαδρόμου, τα επίγοντα και σε όλα τα υπόλοιπα, να ξέρετε ότι η Σοβιετική Επανάσταση μα αυτό το νοσοκομείο. Αλλιώ θα το έχει κανένα Τσάρο και ξέρετε τι σημαίνει. Αυτό μπορείτε να φανταστείτε. Να γυρίσουμε όμω τον κύριο Δημήτρη Μάρδα, ο οποίο μίλησε χθε του δημάρχου, ήταν πολύ αναλυτικό. Πήγε εκεί, δέχτηκε όλη την ε, οργή των δημάρχων, περιφερειαρχών. Αποκάλυψε πόσο στεναρή είναι η κυβέρνηση και δεν δέχεται υποδείξει από του Ευρωπαίου. Δεν θα θέλαμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Οι υπόλοιποι εταίροι, όπω ξέρετε, το τη συγκεκριμένη επιλογή την είχαν προτείνει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Και υπήρχε η σκέψη να κατατίθενται τα χρήματα στην τράπεζα της Ελλάδος άτοκα. Οι Η εταίροι όπως ξέρετε το συγκεκριμένο τη συγκεκριμένη επιλογή την είχαν προτείνει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Μπράβο. Άρα. Είτε θα το θα κογλέφος, Έτσι μας Άνδρες τα καλά Χριστό ανέστη. Αμήν. Αμα Όλα μαζί. Από τον Χριστό Ανέστη, από του τοκογλύφου, από το ότι μα το είχαν πει εταίροι, δεν το κάναμε τότε, το υλοποιούμε τώρα με κάποιο τρόπο. Και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Θα κάνουμε τώρα κάποιου υπολογισμού και ένα, ταυτόχρονα είναι ένα μάθημα γυμνασίου. Αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί τα μαθαίναμε αυτά. Την απλή μέθοδο των τριών δηλαδή. Βεβαίω με την πάροδο των ετών όλα αυτά κατεβαίνουν προ τα κάτω. Μπορεί τώρα να τη μαθαίνουν από την πρώτη δημοτικού ή να μην τη μαθαίνουν όπω δεν την έμαθαν τα δύο αδέρφια. Δεύτερη πράξη να περιεχομένου σε τρει μήνε. Αν βάλετε τώρα μία απλή μέδα των τριών. Ο σαμάρα πόσο έμεινε, έμεινε περίπου 2 mm. χρόνια 24 μήνε, καλή μήνες. έξω. Μήνε 30 μήνε 30, 30 Στου στους δύο μήνε, πόσο ζητά τώρα, που κυβερνάει Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο. Στου τρει μήνε δύο πράξη, περιεχομένου. Στου 30 μήνε πόσο, πόσο, πόσο πάει των τριών. Δέκα, πάνε. Ναι. Ναι. Δύο, ε, δύο, το μήνα έχω κάνει δύο στους 60, 60. 3, 2 στους 3 μήνες στις 3-2 στους 30 πόσοι είναι ε, 3 επί ah, 2-6 έτσι ε, 30 δια 6 3-6-18 4-6-24 όχι oh, κύριε παιδί μου στους 3, 3, 3 έχεις 2 στους 3, 3 έχεις 2 στους 30 αχ ah, αυτό είναι Μαρκύλο ποια ah, 60, 60, δια 3. No. 60 δια 3 σωστά πόσο είναι 60 δια 3 10 <συγνώ> Ότι και είναι 20. 20. Είσαι και μαθηματικός, τρομάρα σου. Mm. 20. 20. Άρα 20 πράγματα. το αριθμό αυτό, κυρία Χρυτοπούλου, πάτε να κοντράρετε στα ίσα και δεν κυβέρνησα Μαρά! κοντράρετε στα Ίσα και την κυβέρνηση Σαμαρά. Μπράβο σας! Δεν έχει σημασία που εμείς είμαστε κεντρική δίκηση και οι Δήμοι είναι οι δημοτικοί άρχοντες της χώρας. Όλοι μας θεωρώ ότι είμαστε από την ίδια πλευρά του ποταμού. Λέει ο κύριο Μάρδα ότι είμαστε όλοι από την ίδια πλευρά του ποταμού. Ξανά το ερώτημα είναι να τα δώσουμε στο δουνουτού. Δεν είμαστε από την ίδια πλευρά του ποταμού. Αν είναι να καλυφθούν εδώ ανάγκες άλλε, άντε να αρχίσουμε να το συζητάμε. Έχουμε εδώ και του Κροατέ, Τους, τους Σιριζέω. Όποιο δεν συμφωνεί με εμά, εννοείται είναι Σιριζέω. Δεν το συζητάμε, δεν θα μπούμε. Δεν υπάρχει άλλο ή εμεί ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν άλλε αποχρώσει. Λέει εδώ στο Twitter ο Στέφανο. Τι γίνεται στην Ελληνοφρένια, καλά. Μισή ώρα εκπομπή. Πριν τρία λεπτά το έστειλε αυτό και είκοσι δηλαδή. Μισή ώρα εκπομπή και το ονοματεπώνυμο λέει: Είδα Μπόμπολα, δεν το έχουμε ακούσει ακόμα. Μπόμπολα είναι αυτό το hashtag που έχουν ανοίξει στο Twitter. Να ελευθερώσουμε τον Μπόμπολα και διάφορα άλλα τέτοια παίζουν πάρα πολύ ωραία. Ε, το είπαμε και πριν για του μεγάλου επιχειρηματίε. Τι να πούμε, παίζει είδηση. Μπράβο, έτσι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη όταν κάποιο παρανομεί, έχει κάνει κακούργημα, έχει διαπράξει, δεν έχει πληρώσει και κυρίω θέματα τέτοιου τύπου και ηθικά θέματα διότι είναι εργολάβοι που συχροτίζονται με το δημόσιο και έχουν μεγαλώσει και μεγαλουργήσει επί άλλων κυβερνήσεων Μπράβο και σωστά έτσι πρέπει να γίνεται, να πάει στη δικαιοσύνη να δούμε τι θα γίνει ακριβώς γιατί υπάρχουν πάντα λεπτομέρειες να μην είναι εφέ, να είναι ουσία και να μην μείνει μόνο εκεί να όλη η λίστα λαγκάρτ να πέσει κάτω να ανοίξει Να πληρώσουν όσοι είναι να πληρώσουν και πάντα σε αυτά είναι το θέμα να πληρώνει κάποιο. Γιατί το να έχει φυλακή κάποιον που χρωστάει, δεν ξέρω τι προσφέρει πέρα από μια ηθική ικανοποίηση. Καλό και αυτό να γίνει. Αλλά το βασικό είναι όλοι όσοι πρέπει να δίνουν, να δίνουν. Όμω πέρα από αυτό ε, υπάρχουν και φοροελαφρύνσει νόμιμε, φοροαπαλλαγέ νόμιμε. Έχουν θεργέψει όλοι αυτοί. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα και εκεί θέλει πολύ περισσότερα κότσια. Όχι εδώ σε εφθαλμοφανεί περιπτώσει για να. Πατάξεις, εγκλήματα που γίνονται ει βάρο του λαού, με την ψήφο πολλέ περιπτώσει του λαού ή με την ανοχή ε, κυβερνήσεων. Καλά είναι αυτά, το ακούσατε το όνομα, το είπαμε και στην αρχή, το λέ, παίζει και η είδηση νομίζω. Έτσι κι αλλιώ θέλετε να ε, δημιουργήσετε στο κεφάλι σα μια εικόνα ότι κάποιο δυσαρεστείτε από όλα αυτά που γίνονται. Δεν ισχύει, απλά αυτά σα λέω, αλλά παρόλα αυτά ξέρω ότι θα επιμένετε κάποιοι να θεωρείτε ότι έτσι είναι και ότι μα τριμώχνει. Όλη αυτή η κατάσταση με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μας δημιουργεί καθόλου, ε, συνεχίστε κανονικά, τα καλά δεν χρειάζεται να τα λέμε, τα αρνητικά να μην κάνετε γιατί εμείς εδώ επαγγελματικά είμαστε για να εντοπίζουμε τα αρνητικά, να τα αναδεικνύουμε, να βυσοδομούμε πάνω σε αυτά και σε άλλα πολύ καλά όπως τα γνωρίζετε και όπως τα κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ πάντως 211 208 200 μπορείτε να πάρετε και να πανηγυρίσετε για την σύλληψη αλλά και για οτιδήποτε άλλο από όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν και απαντάω αποστολής, όποιος θέλει να στείλει SMS Real καινο, το μηνυμάτω αποστολής στο 54% και έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στο ο Νίκος Σαπρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και ε, όσο καλή διάθεση και να έχει κάποιο. Αν το ξαφιλοσοφήσουμε λίγο και το ξανασκεφτούμε, θα δείτε ότι κάπου κομπλάρουν όλα αυτά. Είναι σε κάποιου κανόνε, του οποίου εμεί θα συνεχίσουμε από εδώ να λέμε ότι πρέπει να του αγνοήσουμε για να προχωρήσουμε φυσιολογικά σαν άνθρωποι με αξιοπρέπεια. Όμω, πάντα αυτοί οι κανόνε που του λένε κανόνε οι άλλοι, αλλά είναι βαρύδια πόδια λαών, αυτοί οι κανόνε θα μα δεσμεύουν. Μα δεσμεύουν οι κανόνε της Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα του σεβαστούμε, αν και διαφωνούμε και θα εργαστούμε για να τους αλλάξουμε αλλά θα τους σεβαστούμε Μπράβο. θα σεβαστούμε δηλαδή τον κανόνα για πρωτογενός ίσως και λυσμένους προϋπολογισμούς θα τους σεβαστούμε αν και διαφωνούμε Και θα εργαστούμε για να τους αλλάξουμε. Έτσι είμαστε εμεί οι άντρες σκληροί. Αλλά θα τους σεβαστούμε. Και αυτό σημαίνει ότι η μισθή του Φεβρουαρίου δεν θα πληρωνόταν. <σταλής> Σε κάθαρα όμως πράγματα, η λιτότητα αποτελεί κανόνα της Ευρώπης. Καλώς ήρθατε σύντροφοι! <σταλής> Καλώς ήρθατε συντρόφια! Αποτελεί η ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και Что шире да где шорох на границе.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 μέχρι πριν καμιά δεκαριά μέρες όλα ήταν έλεγχο τώρα που πρέπει να πείσουν τους δημάρχους αρχίσαν τα μαύρα σύννεφα και βεβαίω οι μισθοί έχουν αρχίσει και ακούγονται ω λέξη, ω εικόνα κτλ, κτλ από το Twitter ε, μηνύματα εδώ όλες τις συγκέντρες διαμαρτυρίες για τη στήριξη του συναγωνιστή συντρόφου, μπόμπολα, ο φασισμός δεν θα περάσει Και η Αθηνά Τιμιντίμη εκεί, η φανατική δικιά μα φίλια Κροάτρια. Ναι, αλλά ο Μπόμπολα σας έκανε τόσα διώδια. Είχατε πριν τόσα πολλά, ρε, αχάριστη. Ε, αχάριστη. Προτείνω ω ένδειξη, ω ελάχιστη ένδειξη ε, στη, ε, συμπαράστασης προς την σύλληψη εδώ του συντροφού Λεωνίδα Μπόμπολα. Όσοι περνάμε από τα διώδια, να ψιψώνουμε τη γροθιά την ώρα που δίνουμε το 280 και να λέμε ελευθεριά στον Λεωνίδα ως μια αρχική μέχρι να οργανωθεί το κίνημα και να δει τι πρόκειται να κάνει με τον αδικοχαμένο όχι αδικοχαμένο, αδικοδιοκόμενο αδικοδιοκόμενο συναγωνιστή Λεωνίδα ναι. Ρε παλιό διαπλεκόμενοι του κερατά Ναι βεβαίως το έχουμε Είστε καλό να σηκώσετε τον κόσμο από τον καναπέ Τι θα κάνουμε τον κόσμο Πάτε να μα οδηγήσετε σε επανάσταση. Όχι, το ναι, τι επανάσταση, τα ξεχάσαμε αυτά. Πυστηρια. Τάπαμε αυτά. Το ψήφισαν τον άλλον για επανάσταση και ήταν πρώτο στην ανάσταση. Τέλο, πάμε. Για, για ανάσταση, εμείς, τώρα, εμείς. Για ανάσταση είμαστε τώρα, για ανάσταση, όχι λαού. Ανάσταση των τοκογλύφων. Έλα, ρε φίλε, η λεπτομέρεια κολλά και εσύ τώρα. Άστερ, διάλενα που μα απογικά. Κομπλεξικό παιδί μου, τι περιμένει. Αυτή η αριστερή, όχι αυτή που κυβερνάνε, οι άλλοι, κομπλεξικοί εμεί. Τάχουμε αυτά, τάχουμε αυτά. Δεν ευχαριστιόμαστε τη μιζέρια, τη γνωστή. Ναι, ρε, μα αστερδιάλο πιάνα που Άσε μαζε μαζίκα και ξεκινά το Τούρκικο σε λίγο. Α, έλα, σε κλείνω καλέ, αφάς την αρχή. Γεια, άφηκα, μπ*** σου, γεια. είμαστε εξόριστοι στο Παρίσι. Δύο άνθρωποι στο Παρίσι κοιμόντουσα το μεσημέρι, εγώ και ο Καρβαλής. Υγιά οι δυο που κρατήσανε τη συνήθεια τη θιέστα που λένε της, του μεσημεριανού ύπνου. Δεν μου λε, Θεέστα, κορμή. Το παλικάρι αυτό εδώ πέρα λέει πήγε τέτοια εξωρία που δεν ξέρουμε πού να τον βάλουμε. Και εμένα ο δικό μου παππού στην εξωρία που πέρασε. Τον κυνηγήσανε, του κάθισαν τα σπίτια, του σκότωσαν έξι παιδιά, τον περάσανε από. Μην πω από τι. Εντάξει, και αυτό. Φορούσε κόκκινε πιτζάμε σου, παππού σου. Όχι. Γι' αυτό δεν την κλείτωσε. Είναι που το θέλει το επαναστατικό να το έχει. Πάνω στην πιτζάμα, στον ύπνο τουλάχιστον. Και με συνέλαβαν χωρίς να με αφήσουν να Κόκκινες πιζάμες. Δεν ήξερα. Κόκκινο εξόριστρο κι αυτό, ναι. Επίση είναι... κι αυτό υπέφερε. Έτρωγε φασολάδα ανάλαδη. Και έτρωγε τρει φασολάδε ανάλαδε κάθε μεσημέρι. Όχι στην εξορία, μετά από τον εδώ. Και τώρα, ε, με, ε, τώρα ε, με την ε, ανάλαδη. ανάλαδη φασολάδα πάει κάτω η ανάλαδη φασολάδα. Τη ευχαριστιέσαι. Δεν ευχαριστιέσαι. Α μου πάει ε, ο κόλο πυροβόλη. Δηλαδή δεν είναι δουλειά αυτή. Θέλει το λάδι για να ισιώσει λίγο, να έρθει πιο ήσυχα. Έβαζε και μια σαρδελίτσα δίπλα. Ε δεν ξέρω τι έβαζε τότε. Ατζούια. Δύσκολα χρόνια κατοχή. Τουλάχιστον το αφήσαν τρει συντάξει και ήρθε μια ή άλλη. Για άλλο πήρα, αλλά τόση ώρα εδώ πέρα ακούω για. Δεν έχω καταλάβει ποιο είναι. Ακούω για ένα μεγάλο αγωνιστή με πιτζάμε. Ποιο είναι ο Αντρέα ο Λεντάκης είναι. Περίπου, περίπου. <συσχεσμένο> Δεν είναι ο Λεντάκης, είναι ο Γλεντάκης Ο <συσχεσμένο> Γλεντάκης με τι τρει συντάξει που τον ζει ένα κράτο 100 χρόνια τώρα. Και όλη την οικογένεια θα τη ζει για άλλα 200. Γλεντάκης. <συσχεσμένο> ο Γλεντάκης, ο γνωστό Γλεντάκη. Αυτό. <συσχεσμένο> η Βλαντ. Το είχα πει και προχθέ, καταλαβαίνω τον πανικό, κατανοώ την αγωνία. Δεν ξέρω πτωχεύουμε, έχουμε πτωχεύσει. Αλλά αυτή η αποστολή την έν Είναι αριστεροί όπως έμεινε ο Βαγγέλης ο ο Χαραλαμπόπουλος και μετέπειτα ο Λαλιώτης, ο Κίμουνας ο Κουλούρης. Τέτοια αριστεροί θα μείνουν στην ιστορία μα συνεχίσουν έτσι. Γιατί ξέρεις ότι παραδοσιακή παραδοσιακοί που δεν ασχολούνται και πολλοί οι κυτρινιστές θέλουν ο τον Βαγγέλη τον Γιαννόπουλο, τον Λαλιώτη, όλοι αυτοί το σύμφετο. Ε τώρα θα μείνουν και οι υπόλοιποι μα μας συνεχίσουν έτσι. Από το πρωί κυκλοφώνει μια φωτογραφία στο ίντερνετ με το παιδάκι αυτό που το κρατάει πνιγμένο στα χέρια τους, τη βάχκα έξω από τη Ρόδο. Ναι. Να το τρέψουνε στα μούτρα τους όλοι αυτοί μπορίδιδες, οι πρετεντέριδες, με τις μάδες, τις μπλούζες, τα παλικάράκια που γυρίζουν γύρω γύρω. Τεσσάρων χρονών παιδάκι, είναι τις χιλιάδες ακόμα. Ο τράγκα δε ξανάνιωσε, έβαψε τα μαλλιά του και έχει γίνει σαν το Φλωρινιώτη. Καλέ, που λύνει, τον περάσαν του νερού. Το να πρώτα μη φύγει αυτό Α. κάτω όλο και το δούμε και γίνει κόκκινη ημώρη ξαφνικά. Και είναι ο κόκκινο τράγκα. Το ωραίο είναι ότι παίρνει και τα μέτρη σεξ πώ τα λένε αυτά. Όλα τα παίρνει παιδί μου. και έχει γίνει ψάχνει να την βρει για να κατουρήσει. Θα αλλάξει όνομα παιδί μου. θα τον αλλάξουν ο κάζνο πια τέλος πάντων. Δώσ' του επέτειο του χαλαμούκι και πάνω στην ψυχή έτσι. Ένα θα σου πω μόνο, ό,τι και να μου πει, δεν με νοιάζει. Ο κόκκινο ο κόλο που είναι έξω από το γραφείο μου αυτή τη στιγμή δεν συγκρίνεται με τίποτα. <συσκρίνεται> Ακόμα και οι κόλοι έξω από το γραφείο είναι κόκκινη. Όπω, κοπάει καλά τρικά και <συσκρίνεται> τίποτα. Μόνο? Το κορδόνι του παπουτσιού σου, εσένα είναι πιο παχύ. <συσκρίνεται> δεν έχουν καταλάβει, παιδί μου, ότι το στούτιο το δικό μου εδώ πέρα έχει τζάμι και τα βλέπω και κάθονται και απλώνουν του κόλου σαν <συσκρίνεται> να μην υπάρχω από μέσα. Νομίζουν ότι είμαι συγκεντρωμένο εγώ εδώ και δεν περνάει από το μυαλό του ότι εγώ τον κόλο κοιτάω. Τέλο πάντων. Ας το λήξουμε αυτό το θέμα με τον κόκκινο τον κόλλο Στο λέω για να καταλάβεις ότι ακόμα και η κόλλη που κοιτάμε είναι κόκκινη. Αυτά είναι τα σοβαρά θέματα των ημερών Και επίσης ένα άλλο που έρχεται να ταράξει τα λιμνάζοντα τα της τέχνης Ότι ο Σάκης Ρουβάς θα τραγουδίσει το άξιον εστί Μίκη ναι βεβαίω. Χωρί στο Μίκητο Δάκι. Δεν ξέρω ναθαν από κάτω. Στι 2 Μαου νομίζω στη Νέα Σμύρνη που κάνει τι γνωστέ εκδηλώσει εκεί ε, η Νέα Μήμια για τα 90 χρόνια του Μίκτο δουράκι και η κυκλοφορεί μάλιστα έβγαλε έβλεγε ο Μικτοράκι μια επιστολή που δεν μιλάει για το ουβά, μιλάει για το έργο, το καλλιτεχνικό και αν ανήκει στο δημιουργό. Έχει ενδιαφέρον υπασπεντό. Εμεί εδώ όμω δεν θα ασχοληθούμε με αυτά. Επειδή πολύ δυσανασχετείται ήδη και πώ θα είναι, πάμε, πήγαμε στι πρόβλησει. Θα ακούσουμε τώρα πώ ακριβώ γίνεται η μίξη του Σάκι με το κορυφαίο αυτό ελληνικό έργο. Για σαν εσένα. το μου κουράγιο. Τώρα και, ξανά, και το δίκιο μου προσφέρει Κάνει πολλά. Όμως εγώ πως μας Αλλά τα λένε εδώ ακροατέ. Βλέπω και στο Twitter ω ένδειξη συμπαράσταση των Μπόμπολα. Πρέπει να διπλασιαστούν άμεσα οι τιμέ των διοδίων από τώρα. Σε δύο λεπτά για την ακρίβεια, από παραδέκα να γίνει στρογγυλό τη ώρα. Από παραδέκα αυξάνονται, διπλασιάζονται τα διώδια. Και ένα άλλο εδώ κομπλεξικό και αυτό. Έχει κανεί αρκετή, λέει. Άγνοια κινδύνου να ζητήσει σχόλιο από το Σταύρο Θεοδωράκι για τη σύλληψη Μπόμπολα on Cam, στην κάμερα δηλαδή. Δεν ξέρω, έχει τοποθετηθεί το κόμμα. Το κίνημα για όλα αυτές τις εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες ώρες. Πάμε να ακούσουμε το δικό μας εδώ το λαό και φαντάζομαι θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Πάντως, αυτοί οι χειρισαυγίτες είναι πολύ άντρακλες, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ. Χτες τα βάλανε γύρω στα, για να μην είμαι υπερβολική, διάβασα 200 άτομα, αλλά εγώ θα πω 50. 50 άτομα, έτσι γίνομαι μέσα, 50 άτομα τα βάλανε με δύο. Και μάλιστα το ένα ήταν κορίτσι. Λοιπόν, τόσο άντρακλε. Χαλέ, πήγε η άλλη αυτό κορίτσι που λε, η μία εκ των δύο, πήγε στα δικαστήρια απ' έξω ε? με την τρίχανά στη μασχάλη. Εμεί τι είμαστε που ξύριζαμε όλο το σώμα. Μόλι εδώ πέρα ξύριζε πράμα. κορίτσι πράμα. Γεννάει τριχακάγελνο το πόδι. Αντιαστητική βρωμιάρα. Είχα ήταν τα είχα παιδάκια είχα. εκεί, τα παλικάράκια στην πένα. Μοσχομυρίζανε. Μοσχομυρίζανε. Μοσχομυρίζανε. Το ένα τ' άλλο. Και που πάει η άλλη άπλητη. Α, ησυχτή, χαλά στην αισθητική. Είχα Όσο αφορά, βέβαια, είχα. κάτι ερωτήσει που ακούω ότι που ήταν η αστυνομία χθε και έπρεπε να τα προβλέψει αυτά. Ε? Δεν θέλω να του πικράνουν αυτού που έχουν αυτά τα ερωτήματα. Η αστυνομία ήταν μέσα και χάιδευε του φασίστε. Καλησπέρα παρακαλώ. Μπορώ να λάβω μέρο εγώ στην κοπή του Αποστόλου. Λάβετε, λάβετε. Φάγετε. Το εστί το πτώμα μου. Γεια σου, ρε, απο... Γεια σου φίλε. Καλησπέρα. Καλώ ήρθε από πού μα παίρνει. Σα παίρνω από τη Μελβα... μεγάλη μελβούργη τη Αυστραλία. Η μαγική Μελβούρνη τα φίλιά μου στη μελβούργη. Χάβιου ήταν καγκαρού. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Δεν μπορούσα να πάω, είπε. Καγκαρού, λέω. Χάβιου ήταν καγκαρού. Μπράβο, Αποστόλο. Σε πάω γιατί είσαι το καλύτερο παιδί και τα λέει. You eat the πάντα, the always. Yes, you always you're a straight man. You eat the always. Ah, δεν τρέπεσα να του The animal friends. Anyway, pite μου, pite μου στα ελληνικά, να συνοηθούμε. Λοιπόν, η χούτα που ανέβηκε πάνω για 4 χρόνια μόνο ήθελα, σου άρεσε. Τι 7 7 χρόνια σου άρεσε! 7 χρόνια η πρώτη. Ναι, καλά ήταν. Και για την πρώτη χοντα. Εξ... Η, η πρώτη, η δεύτερη συμπληρώνεται αύριο 5 χρόνια. Ναι, εντάξει. Την πρώτη χοντα, ποιο την έβαλε, οι φίλοι μα οι Αμερικάνοι δεν την πάρουν πάνω Δόξα το Θεώ, ναι, να είναι καλά. Έχω τη δεύτερη τη, Γερμανή. Τη, τη, την Κύπρο, Νη, νη, νη, Κύπρο. Οι έδωσαν, Ήπρε, κάνει Εντάξει, μην πούμε ότι δεν έχει καμιά ευθύνη ο Έλληνα που χάσαμε τη μισή Κύπρο, αλλά τέλο πάντων. Βολεύει αν να πούμε του Αμερικάνους αρθέ, μόνο, αρθέ, αλλά και τον κόρο των Αμερικάνων κάποιοι τον έγλυφαν. Στην εποχή αυτή η Αμερική 24 Συμφωνώ. Ο Ποποδόπουλος εγώ δεν τον ήθελα για πολλά χρόνια για αυτά ήταν εντάξει Για να ερεμήσετε πράγματα και το 65 εγώ ήμουν 17 χρονών, το 51 γεννηθής Το 65 ήταν νόβας Γεώργιος, ο Παπαδρέος ο μεγάλο. Τότε γιατί μετά έγινε τηλεόραση ο νόβας και τον έχουμε ναι, κάθε μέρα και... μέσα στα λοιπόν, σπίτια λοιπόν, μας μπήκανε Τέλος πάντων Τα ξέρω λοιπόν, Αλλά έκανε πάρα πολλά καλαχάρι σε δάνεια, δρόμους, πότα, όλα, όλα, όλα Μα καλέ... και, μετά... και λίγα λέτε επί χουνα... το χρέος, γιατί δεν λες για το χρέος Είχε χρέο η Ελλάδα τότε Όσο για το Πολυτεχνείο Εφόσον υπάρχει μέσα Τρασίμια, της εποχής, τρασίμια Εφόσον υπάρχει μέσα και η κυβέρνηση Και του λέει στους φυζητές Φυγέτε έξω μην με τα τάξη Και αυτοί δεν φεύγουν Τι θα κάνει το τάξη, σωστό Έχει ένα στόχο, μια ύπαρξη Να σου πω τώρα, εσύ τι γνώμη έχεις για τους ξένους Τους ξένους για τους εγκαλιάς τώρα Τους μαύρους αυτούς Του Μαύρος, Ελλάδα, να τους παίρνει, σωστό, σωστό. Θα σου αφήσει. Mm. αφήσει, να περνά. Σωστό, σωστό, εσύ μετανάστευση είπε στην Αυστραλία, ε. Να είσαι καλά. 50, Καλή 50, τύχη εύχομαι, Τα καλύτερα. Χρόνια. Την ίδια τύχη. 50 χρόνια 50... Να την ίδια τύχη. Ναι! Γιατί δεν έχω την εταιρεία. Γιατί όχι, Μετανάστερ δεν είσαι και εσύ; Να πεφάνω εγώ. Όχι, καλέ τώρα μαρρατή Όχι. Εσύ είσαι άνθρωπο. Είσαι μαύρο εσύ. Δεν είσαι μαύρο, εσύ άνθρωπο. Γεια μαρθόνη για τα λεφίσα και σε Ελλάδα. Να να. πούμε και ένα ελάσαι λίλλον χριστιανών για τέλο! Ελάσε λίγων χριστιανών! Και πολύ Μπράβο Μπράμποχι, μου γεια, σου χάρη και μπροστά σου. Κάστε καλά, Ελλάδα έρχεσαι καθόλου. Πώ δεν έχουμε ελλάδα! Έρχεσαι! Έχουμε! Τέλεια, άμα έρθει πάρε τηλέφωνο να σε πάω καμιά ξενηγή στο μελιγαλά. Έτσι τα είδαμε, έτσι τα ακούσαμε, φτάσαμε και στο τέλος Έχουμε έναν λαό μας πάει στο μαγαζίνο Με το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Κατερίνα Κρυβοπούλου Γεια σας My, και ο Ανδρέας και Παπανδρέου το 67 έφυγε με διαβατήριο του Στιλιανού Πατακού και Αμερικάνικο αεροσκάφος Και του αμίστε σε την νοποθεσία Σπίδα. Ο Καλαμούκης και τα θυμάτε αυτά. Μα όχι, γιατί θυμάται ότι συμφέρει. κατάλαβε. Ο πρώτο ο κρυφός. Δεν τα λέει αυτά, μόνο για το μιτσοτάκι που είναι δεξιό. Τέλο Καλά είπε για το Αλλά να πει και για τον Να πει, να πει δεν τα λέει, μέσα το πρόβλημα. το Ναι, <Τοτοκλέτα> σόπα, <Ρεσ>, δεν το έχουμε καταλάβει. Βασάτε Μα όλοι με τον κουτσούπα Χριστός... και με αυτά. Άιρε, τώρα δεν τα δε ξέρουμε. Αποστολάκι, Χριστό, ανέβη. Ναι, το ξέρω, γεια. Yeah. <Ρεσ> Τέλειε αυτέ οι κομπί, μα άρεσε πάρα πολύ. Ήταν από τι καλύτερε Ήταν πολύ ωραία τα παιδιά. Η τηλεοπτική. Ναι, ναι. Και είναι την κοπελίτσα την καινούρια, την κουκλίτσα, την Κύπρια. Σα την έχει φέρει αυτό το ρακούν που πετάει και τη που, νου, που. Γιατί. Τώρα στο Τσίπρα. Γιατί αυτό ήταν σεξιστικό. Μου άφησε την άλλη την τη, τη μπαχουλούλα και μου έχει φέρει την κουκλίτσα τώρα. Γιατί δεν είναι καλό αυτό. Δεν, δεν είναι τη ιδεολογία μα αυτό το πράγμα. Αυτά φοβάμαι. Αυτά που ήρθαν Σιριζέ και ό,τι και να κάνει είναι σεξιστικό και μπούλινγκ. Έλεος πια. Μη ωραία, γκώ, με ένα μέσο πια. Δεν είμαι Σιριζέ. Να γίνει, δεν ξέρει τι χάνει. Σταμάτησε λίγο καιρό τι χάνει, βέβαια. Τώρα που το σκέφτομαι, όταν συμφωνηθούν τα πράγματα, θα αρχίσει να χάνει και άλλα δικαιώματα, συντάξει, μισθού. Στον Τζακίρ Γκέφι και κανένα συγγενή. Να καταλάβει από την πρωταπληλιά σ' έπαιρνε. Σε παίρνει, σε παίρνει, σε παίρνει. Πολλοί κόσμο τώρα τελευταία. Με παίρνει, με παίρνει, με παρασέρνει. Με παίρνει, με παίρνει. Στο πουθενά. Γομιστή. Αυτό δεν το έχετε πει καθόλου. Δεν έχετε Έλα, μπορείτε, βγάλε μια λίστα τώρα εκεί και τι έγινε. Δεν είναι η λίστα μόνο. Α, είναι το ότι αθωώθηκε με βούλευμα. Γιατί κανένα δεν ήθελε να παραδεχτεί ότι. Δεν θέλει να κάποιο να δώσει στοιχεία ότι ολόκληρη κυβέρνηση Καραμαλή εκδιαζόταν από, ένα, από το θέμα Αναστασιάδη. Να πω το όνομα, να δω αν θα ακουστεί αύριο. Και εγώ θα το δω, θα το κοιτάξω με μεγάλη αγωνία. Θα την εκπομπή. Αυτό ήθελα να σου πω. Εντάξει. Ότι αθωώθηκε με βούλευμα. Να τα ακούμε, να τα λέμε. Και σήμερα τον αφήσαμε και να τι έκανε πάλι. Σιγά, ένα κατάλογους με τους μάτρε κατηγορίες Να μην ενημερωθούμε, μην να μην, μην ξέρουμε μην ποιοι κατηγορούν τη πέρα Χρυσία Φέρα. γιατί όχι. Θέλω να αποκαταστήσω έστω και μετά από μέρε στην αλήθεια για το λάστιχο της ζωής. Τι έγινε. Η ζωή δεν έπαθε λάστιχο. Έπαθε φουιτ. Το... Η ζωή έπαθε φουιτ. ναι. Ναι, τόσο μαθήματα σας κάναμε, τον ιούλιο Java πήγανε. Όντω, έλα, για. Ξέρει, φίλε, γιατί φτάσαμε ω εδώ χρωστά με 320 δι και 175% του ΑΠ. Ξέρει γιατί. Γιατί. Διότι δεν απελευθερέθηκε το επάγγελμα του φαρμακοποιού. Είδε που στα σούπερ μάρκετ που είναι απελευθερωμένα έχει, ξέρω εγώ, διάφορε μπαϊ πα και είναι όλα φτηνά. Δεν είναι μόνο αυτό, έχει... είναι και μετανάστε, να τα λέμε όλα. Είναι μετανάστε, είναι καταληψίε, δεν είναι μόνο αυτό. Μπράβο, να μου λε τώρα, ο, ο Άδονη θα κάνει επερώτηση στη βολή και για την κοακόλα του φίλου μα που του διώξαν, Όχι, μωρεί ο Άδονη μόνο για εξοπλιστικά. Γιατί... Το Αν του το παραγγείλει, θα κάνει για ό,τι το παραγγείλει. Θα κάνει ερώτηση ο μόνο ελτοράδο, μόνο ελτοράδο. Ελτοράδο. Τρεις τον τον Άδωνη. Μόνο Ελτοράντο, μόνο Ελτοράντο. Και Ελτοράντο. Τρει εβδομάδε τον παίρνω τον άδωνι τηλέφωνο να μου βγάλει ένα τεοπα να περνάω τα διώδια. Τίποτα. Δεν μου το σηκώνει. <laughs> Κάθομαι και <laughs> περιμένω σ' όντω μάτια εκεί στην ουρά. Βγάλει ένα τεοπα, τον παρακαλάω να κάνει ερώτηση στη Βουλή γιατί δεν ενοποιούνται τα διώδια. Να έχουμε ένα μηχανάκι να πηγαίνουμε. Και αν ο... όχι στη Βουλή, α το κάνει στα γραφεία αυτά τα ψηλά. Δε σε κανάλι. Να πάει σε ένα δε κανάλι δε να το ρωτήσει. Όποιο κανάλι αυτό να διαλέξει. Πο κανάλι μπορεί να απαντήσει αυτή την ερώτηση για τα διώδια. Α πάει. Η γυναίκα του παραδέχτηκε ότι απέτυχε η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρεις γιατί. Γιατί. Ο άντρας τη παίρνει 6-7 πώ θα παίρνει το μήνα και αυτή θα βαμπή σε στις εκατοδόσεις. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ας... Απέτυχε η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας γιατί έπεσε από την κυβέρνηση και έχει τον ιστερικό κάθε μέρα στο σπίτι. Αυτή είναι η αποτυχία της προηγούμενη κυβέρνησης.